Βήκαν στην πόλη οι οχτροί, του νόμου λύσαν οι οχτροί. Και εμεί γελούσαμε με τα κούσκου στα μέσα. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, στα σπίτια μπήκαν οι οχτρι. Και τους φιλέψαμε Ιδωρκέγη Χωρίς ιδέα Κλέψανε λένε Όλοι μας κλέψανε Κλέψαν κι αυτοί Να είμαστε λοιπόν εδώ μια Παρασκευή Και από αυτή την Παρασκευή Και για όσες χρειαστεί Η μπορρή και καθόλου θα δούμε Θα είμαστε πέντε με 7. Εμείς και οι οχτροί που μπήκαν ήδη στην πόλη Και δηλαδή ο εξή ένα που λέγεται κορονοϊός Σε πρώτη φάση το, και πρέξω, Έχουμε και τους γιτόνους που πήρανε φωτιά τα συμφέροντά τους να Κανέλη στο μικρόφωνο Με όποιο ρίσκο όπως όλοι που είναι στη δουλειά τους Δεν είμαι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία Για όσο επιτρέπεται και για όσο δεν παίρνονται αυτά τα μέτρα Που θα μας υποχρεώσουν όλους να καθίσουμε στα σπίτια μας αν είναι να βγούμε θα βγούμε για τη μία ώρα που είναι απαραίτητη να κάνει κάποιος κάτι και για να μην ούτε μόνοι μου θέλω να το περνάω ήθελα να το μοιραστώ και μαζί σας. Από εκεί και θα δούμε πώς θα τα βγάλουμε όλοι μας πέρα. Εντάξει εύκολο είναι να λες ψυχραιμία αλλά ο πανικός παραμονεύει σε κάθε σκέψη, σε κάθε είδηση, σε κάθε κουβέντα, σε κάθε φίλο για τον οποίο κάτι μαθαίνει. Είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Είναι η εποχή του κορονοϊού. Είναι μια εποχή πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Στον ήχο μαζί μου είναι η Μαρία Χριστοδούλου, Η Δώρα Χαζία Θανασίουνη στο τηλεφωνικό κέντρο. Στη μουσική επιμέλεια έχει δώσει τα ρέστα της Ινάνση προσπαθώντας να πάει και μαζί και κόντρα στο ρεύμα του φόβου και της πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι... Μπορεί να πρέπει να αποφεύγονται οι επαφέ, μπορεί να πρέπει να κλειστούμε και πρέπει να κλειστούμε στα σπίτια μα, αλλά δεν υπάρχει κανένα λόγο να χαθεί αυτό που λέμε η ανθρώπινη επαφή. Μια κουβέντα σε αυτού που δεν θα θυμηθεί κάποιο να του ρωτήσει. Μια βοήθεια από αυτού που μπορούν, συνήθω οι νεότεροι, γιατί αν μπορούν να πάνε στην καφετέρια, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορεί να βοηθήσουν κάποιον που δεν μπορεί να πάει στο φαρμακείο στη θέση του. Με τα μέτρα τα απαραίτητα με τους τρόπου που πρέπει να μην την πληρώσει για μία ακόμα φορά ο πολύ ο κόσμος, δηλαδή ο εργαζόμενος λαός και να σπάσει το μάρμαρο και να το πληρώσει πάλι ο λαός. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε μουσικά και να αρχίσουμε σιγά σιγά να φτιαχνόμαστε αφού σα θυμίσω ότι η επικοινωνία μας γίνεται με πολλού τρόπου, το τηλεφωνικό κέντρο είναι 211 200 800. Η διεύθυνση για τον υπολογιστή είναι στούντιο papakirilfm.gr στο SMS αν θέλετε να στείλετε Real και Το μήνυμά σας στο 19.600. Συστήνω τα δύο πρώτα Ως ευκολότερα Και κυρίως Να κρατήσετε την καλή σας διάθεση ψήλα Εμείς θα κάνουμε εδώ Ό,τι μπορούμε Όχι χαζοχαρούμενα Όχι εκδικητικά Όχι όχα Όχι τα γράφω εκεί που δεν ξέρεις Όχι με τρόπο που να βγάζει το μάτι του δίπλανου Δεν φταίνε όλοι Όσοι αρρώστησαν. Στην πραγματικότητα μπορεί να μην φταίει και κανένας Απολύτως κανένας Δεν υπάρχουν παραμόνο. μόνο αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο Και είναι ειδικέ ομάδες του πληθυσμού Αν δεν έβρισκε σε ολόκληρη την Ευρώπη Σε ολόκληρο το δίθεν πολιτισμένο κόσμο Σε ολόκληρο τον κόσμο της αγορά Σαπισμένο έδαφος συστημάτων υγεία, Τα θύματα θα ήταν λιγότερα Ακόμα κι αν κολλάγαμε Σχεδόν όλοι. Γιατί αυτό που λείπει στην πραγματικότητα είναι εκείνες οι δομές που έχουν φροντίσει οντελώς δωρεάν για το γενικό καλό. Το τι συμβαίνει έξω από την αλητία που ξεφύτρωσε και κυκλοφορεί θα το πούμε στη συνέχεια. Δεν θα μιζεριάσουμε μόνο, αλλά θα μείνουμε, πως θα σας το πω, υψώνοντας την ανθρωπιά σε πρώτη φάση ως το καλύτερο τείχος. Αγιούντα, πω Βοήθεια παρακαλώ Σε ένα συνδυασμό Ισπανικών και Γαλλικών Α, ο Γιάννης Χατζής έχει γράψει τους στίχους και τη μουσική Και το λέει κιόλας Είναι ολοκένουργιο, του 2020 Είναι από τους Νταλγάδες της εποχής Πήραν φωτιά οι γειτόνοι Τη συμφορά είναι αυτοί Κοίτα και εγώ ντεμόνι Και εγώ ντεμόνι και πολύ το δράμα Σε να το κοιτάς Και σου λερώνει το κάρμα Λερώνει το κάρμα Τις μύρι του κόσμου Που μαζεύτηκαν στα πόδια σου εμπρός σου, Μα τι να κάνετε εδώ Και δεν χωράς να περάσει. Αυτή την αθλία εικόνα να ξεχάσεις Αγιούτα, Αγιούτα Μορφαβό Μα η φωτιά όπως τα ξέρεις Μια δύναμη μαγική Όπου φυσάλη πηγαίνει καίει και καίει Μαύρα σκυλιά πεινασμένα Σαν λοδαδός σου ζυρά Βάλα στο μάτι και σένα Συνιώρε και σένα Και τρέχει κυνηγημένος Πας και γλιτώσεις μανίας του στομένους Αλλήνωνε ναι, ναι. Πώ άλλαξε την Τώρα να δω ποιο θα τρέξει. Στο πλάι σου να φωνάξει να παλέψει. Αγιούτα, αγιούτα, πορφαφώ. Και γλιτώσει τη μανία του στο μέλλον. Αλλήλωνα πώ αλλάξει το Τώρα να δω τι θα τρέξει, Στο πλάι σου να φωνάξει να παλέψει. Αγιούτα, αγιούτα, πορφαβού. Αγιούτα, αγιούτα, πορφαβού. Για να κάνετε μικρόφωνο, οι οχτροί θα είναι 5 με 7 αυτή την Παρασκευή. Θα δούμε πώ θα είμαστε στον αέρα. Αν θα είμαστε πάλι 5 με 7 θα είμαστε. Καλύπτουμε οι συνάδελφοι εδώ τον ο, Γιώργο, τον Γεωργίου, ο οποίο ε, είχε κάποιο λόγο πολύ σοβαρό να είναι. Ε, γιατί, Όχι γιατί έχει αρρωστήσει, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, αλλά έπρεπε να φυλαχτεί. Όπω πολλοί κόσμος που έπρεπε να μείνει σπίτι του. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή αλλάξαμε λίγο τι ώρε, αλλάξαμε λίγο το πρόγραμμα. Θα πρέπει να σταθούμε όλοι με κάποιο τρόπο στο ύψο μας Και το ύψος μας δεν είναι εύκολο πράγμα, πιστέψτε Λοιπόν, ε, θα περιμένετε να σας πω πληροφορίες Θα περιμένετε να σας πω θεωρίες συνωμοσία, Θα περιμένετε να σας πω μια σειρά από πράγματα εγώ λοιπόν, θα σας πω μια εμπειρία που έχω Ας αρχίσουμε από πρακτικά που μπορώ να, τα, ε, να κουμπήσω το χέρι Δεν είμαι ειδική Δεν έχω να δώσω συμβουλές σε κάποιον ε, για το πώς να φυλαχτεί ε, η βασική μου συμβουλή είναι να ακούτε αυτού που ξέρουν και αυτού που μιλάνε. Εγώ, ε, χτε, ε, έκατσα και άκουγα στην τηλεόραση τον κύριο από το Ινστιτούτο Παστέρ. Αυτό έχει τα τεστ, αυτό ξέρει τα λοιμοξιολογικά, αυτό ε, λέει πέντε πράγματα. Ε, έχουμε και λίγο πείρα από άλλε καταστάσει. Η γρήπη έχει σκοτώσει μέχρι στιγμή 90 ε, ανθρώπου. Εγώ έκανα εμβόλιο. Ξέρω άλλου που δεν κάνανε εμβόλιο. Και που ταλαιπωρήθηκα, πιστέψτε με, το εμβόλιο κάπου 30 μέρε. Αλλά όσο να είναι, εκείνο τα αντισωματάκια, ακόμα και δεν ήταν το σούπερ πετυχημένο εμβόλιο, κάπως τα έχω φτιάξει. Και επειδή παίζεται ένα παιχνίδι για το αν θα αλλάξουμε ή δεν θα αλλάξουμε άποψη για τα πράγματα, σας πω ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να φυλαχτείτε από τους αλίτες, ρουφιάνους, τοκιστές και τσουλειτσαδόρους, οι οποίοι ενσκύψανε, πού, πού θα ενσκύπτανε, Πού είναι το εύκολο πράγμα, τι έχουν πει οι περισσότερε εταιρείε, καθίστε σπίτι σα. Τι κάνει ο άνθρωπο που είναι σπίτι του, παίζει με τα τηλέφωνα, παίζει με τι τηλεοράσει, παίζει με το ίντερνετ, αυτό κάνει. Σωστά. Άρα το τηλέφωνο είναι ένα τρόπο επικοινωνία και πρόσβαση. Και τσουκ εκεί που κάθομαι, μία ώρα εδώ, μία μισή περίπου δύο, πριν έρθω εδώ, φτιπάει το τηλέφωνο, το κινητό. Ποιο το βρήκε, που το βρήκε, καμία σημασία δεν έχει. Ξέρετε ότι εμπορεύονται πάντα στα πάντα. Και ένα σου ένα κύριο, με ωραία και φωνή. Είσαστε πολύ τυχεροί, κερδίσατε 6 στάρικα για ένα σούπερ μάρκετ. Δεν λέει σούπερ μάρκετ, δεν λέει τίποτα. Το έχει σου κωστό, κλείστο του λέω. Κλείστο. Κλείστο. Μπορεί να είναι κακό λογισμικό. Ξέρετε, από αυτά που ανοίγουν και μετά αρχίσει και μετά σου ζητάνε κάτι στοιχεία, το κλείνει. Είχε απάνει ένα νούμερο. Το παίρνω. Το νούμερο αυτό. Βγαίνει και ένα κύριο, Στρασίμη. Μου λέει τι θέλετε. Λέω, εσεί να μου πείτε ποιο είστε και ποια εταιρεία είστε. Είμαι κερδισμένη. Που πήρατε και λέτε ότι κέρδισα. Τι κέρδισα? Πάλι και ξεκινήσατε μια πατεωνιά. Με απειλείτε, μαντάμ μου, λέει. Και ανοίγουμε ένα διάλογο από αυτούς που δεν θέλετε να τους ανοίξετε με κανέναν. Ναι. Λέω, ποιος απειλεί ποιον, απειλεί στην ουμοσύνη μου. Ε, σε λάθος, άνθρωπο, έπεσες. Να μη σα τα πολύ λόγο έκανα επώνυμη καταγγελία, εκεί που έπρεπε να την κάνω, αρμοδίως, κανονικά, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ήδη υπάρχουν κρούσματα, ανθρώπου που παίρνουν τηλέφωνο σε μεγάλου ανθρώπου που ξέρουν τα τηλεφωνά του, που τα βρίσκουν, που έχουν τον τρόπο του, μην νομίζετε και αρχίζουν. Έλα εδώ, που έχω δει, δεν αισθάνομαι καλά. Έστω ένα έχω πάει στο νοσοκομείο. Έλα να με πάρει αυτό, εκείνο, να βγουν από το σπίτι, να γίνει ό,τι είναι να γίνει. Αρχίστε λοιπόν να προστατεύετε του ανθρώπου. Να νοιάζεστε για αυτού που είναι κλεισμένοι στο σπίτι. Δεν είναι όλοι με παρέα κλεισμένοι στο σπίτι. Υπάρχουν και άνθρωποι στο σπίτι που είναι μόνοι του. Πάρτε του, στείλτε ένα τηλέφωνο. Στείλτε πράγματα στο τηλέφωνο που να καταλαβαίνει ο άλλο από πού είναι το μήνυμα και πώ είναι το μήνυμα. Σηκώστε το ρημάδι. Η ανθρώπινη φωνή έχει τη ζεστασιά τη. Δεν είναι το ίδιο με ένα γραπτό μήνυμα. Δεν είναι το ίδιο με ένα mail στον υπολογιστή. Είναι άλλο πράγμα να σε κλεισμένο μέσα στο σπίτι και να ακού μια ανθρώπινη φωνή, έστω και στο τηλέφωνο. Αυτά είναι τα καλά τη τεχνολογία, δεν είναι τα κακά τη τεχνολογία. Θα ακούσετε έναν άνθρωπο. Μπορεί να είναι αποθαρρυμένο. Ξέρετε τι χρειαζόμαστε. Εμψύχωση. Τα δύσκολα είναι μπροστά. Και αυτή η κουβέντα, είμαστε σε πόλεμο και είμαστε σε πόλεμο που είναι ένας πόλεμος χωρίς όπλα. Δεν είναι κουβέντα που εξεγέλασε. Και κόφτε και λιγάκι, κατά την άποψή μου. Αυτό δεν είναι συμβουλή. Αυτό είναι προτροπή. Αυτό είναι παράκληση. Κόφτε εκείνα τα αστιάκια. Πολλές φορές που ξεπερνάνε τα όρια του μαύρου χιούμορ, του μακάβριου, του ανήθικου, του αυτού που δείχνει ότι έχει την πολυτέλεια να τα γράφει όλα ή είναι τόσο χεσμένος από το φόβο του που το παίζει άφοβος σε βάρος των υπολείπων. Αλλιώς, ίσως να έχει και δίκιο, ο Οδυσσέας Ιωάννου όταν έγραφε το τραγούδι το 2010 «Νιώθω να χάνω ότι πιστεύω, ο φόβος πάει να τα σβήσει», μα μέσα από όλα κάτι κλέβω. Κάτι αποφάσισε να ζήσει. Αν αυτό το κάτι που αποφάσισε να ζήσει το έχουμε για οδηγό, ε, νομίζω ότι το παιχνίδι παίζεται όπως θα ακούσετε σε μουσική και ερμηνεία από το Βασίλη Παπαγκοσταντίνο. Ε, Και μ' αρέσει που με πήρατε πρέφα ότι είμαι στι 5 ώρα στον αέρα και όχι στι 6. Και αυτό πιστέψτε με, αξίζει τον κόπο και το ρίσκο. Και ένα κοδίζαρτη να εδώ. Και για να είμαστε και σοβαροί, να επιμένουμε και να απαιτούμε να πολυμένουμε τη λεωφορεία και τα τρένα. Να φυλάγονται οι άνθρωποι που δεν πρέπει να κυκλοφορούν και να μην μπαίνουν στα μέσα μαζική μεταφορά. Γιατί είναι άλλο πράγμα να άρχισε με το δικό σου αυτοκίνητο. κίνητο Κακά τα ψέματα. Είναι άλλο πράγμα. Και, τα μπορείς και να τα απολυμάνεις και να είσαι σίγουρος για το ποιο είναι μέσα ή να νομίζεις κιόλας εδώ που τα λέμε Ωστόσο, ε, σεβαστείτε αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν Λοιπόν, γεια σου ρε Δάνη, παλιέ μου μαθητή από την εποχή του 89-91 εκεί όπως λες τα τυπημένα εξάρκεια στη σχολή ε, διαφωνεί σε πολλά, αλλά πάντα με ακούς και με θυμάσαι μπορεί και εγώ να διαφωνώ μαζί σου σε πολλά αλλά τους καλούς μου μαθητές πίστεψέ με, τους θυμάμαι Μακριά από ιού, ιατρικού, καπιταλιστικού και άλλου τη καθημερινότητα. Είπε στη μαγική λέξη κλειδί, γιατί έρχεται ένα άλλο φίλο, δεν έχει. Α, ο Μιχάλης. και λέει. Μα λένε να μην πηγαίνουμε στα νοσοκομεία. Ποιο τα πληρώνει τα νοσοκομεία, ποιο τα πληρώνει, ποιανού είναι τα νοσοκομεία, να μην ενοχλήσουμε του υπαλλήλου που πληρώνουμε εμεί, Μιχάλης». Λοιπόν, για το υπαλλήλου και για τα νοσοκομεία, Μιχάλη, και για τον τρόπο με τον οποίο σήμερα παραπονιέσαι και όχι όπω έπρεπε να παραπονιέσαι. Πριν φτάσει να έχει ανάγκη τα νοσοκομεία που δεν σου πρέπουν και που δεν τα διεκδίκησε, θα περιμένω να περάσει ο πυρετό, όπω λέει το τραγούδι. Αχ, να περάσει ο πυρετό, και οι διαφημίσει, και θα σου απαντήσω. Θα ακούσει τη Μελίνα Κανά σε στίχου του Μιχάλη του Μπουρμπούλη και η μουσική του Στάμου Σέμση. Αχ, να πειράσει ο πυρετό. Επειδή είναι γραμμένο το 97 αρκούσε τότε μια σπυρίνα και καφέ και κανένα δυο τσιγάρα. Τώρα όλα κομμένα. Όλα Αλλά για λευκά. Αλλά για ήχια, αλλά γιατί αλλάξαν οι εταιρείε. Μια περήνη και γραφέ, και έστερα βγει ο τσιγάρα. Κι αυτό σε μάνε, έσυχε. Στην άλλη φόρη, ρίζα σαν σπουδασμένα χάρα. Μια σπίτι και καφέ και στερά Ταχύτητα κι δινεύει η καρδιά μα από φίλου και φού. Πάλι ψάχνω για τοξόντε, πάλι ψάχνω για σκορπιού, πάλι ψάχνω για σκορπιού. Αθ' Αυτό που λένε αυτός Αυτό το πτυχό του κουτυριού Να βγει, να βγει πάνω στα χείς Τους κλέψανε λένε όλοι μα κλέψανε κλέψαν και αυτοί που του πιστέψανε ψανά πλημία συναξιδούη και πεταμένοι στο τι προνομειούλι έχουν προνόμια και αυτά του επιπείτε και θα πληρώσουμε τα χρήματα του φίνετε μην αλακώστε το δεκόρτε λοιπόν. Μπορεί και να διαφωνεί μην φαλληλα ακούσει. Και θα μ' ακούσει και άμα θέλει ξαναγράψε τη γνώμη σου. Ο ιός, παρά τα αντιθέτου, του αντιθέτου λεγόμενα και από όλε τις κουβέντες που κουβεντιάσαμε και ανοίξαμε και κάτι αισθιάκια και κάτι χαριδομενιές και αν χτυπάει τους πλούσιους και αν χτυπάει τους βασιλιάδες και αν χτύψει ο πρόεδρος τάδε εδώ και ο άλλος εκεί και ο άλλος παραπέρα. Η πανδημία... Δεν γνωρίζει που, κανένας που θα χτυπήσει και ποιους θα χτυπήσει Άρα λοιπόν εντός εισαγωγικών Για διάφορους οι οποίοι αρέσκονται σε τέτοιου είδους προσεγγίσεις Είναι δημοκρατική όσο και ο θάνατος Μου στάριζε να τα ακούσε αυτό Ουκέστη πλούσιος, ουκέστη πένις Δεν έχει καμία σημασία, όλοι κάποια μέρα θα πεθάνουμε Σημασία έχει να μην πεθάνουμε πριν από την ώρα μα. Η θεραπεία όμω και η αντιμετώπιση είναι απολύτως ταξική. Άρα η θεραπεία και η αντιμετώπιση είναι το πρόβλημα. Εγώ είμαι πολύ θυμωμένη με αυτούς που τα βάζουν με το δημόσιο σύστημα υγείας για το οποίο δεν έχουν κατεβεί και στέρξει να παλέψουν για ένα σύστημα υγείας. Αυτό είναι που με ενοχλεί πιο πολύ απ' όλα. Και που το ζητάνε τώρα το σύστημα υγείας τώρα την επίσημη πληροφόρηση, το κέντρο αναφοράς, τώρα τη συνειδητοποίηση ότι κανένα ιδιωτικό νοσοκομείο δεν μπορεί και από μόνο του, όσο και καλό να είναι, όσο και ακριβά να πληρώσεις, να ενταχθεί στο αυτό που λέμε σύστημα δημόσιας υγείας παρά μόνο επικουρικά και πάντως όχι να υποδεχτεί τους ανθρώπους που δεν έχουν, αλλά πληρώνουν όλους του τη ζωή για να έχουν. Λοιπόν, λείπει πάρα πολύ κόσμος από τα νοσοκομεία. Η Ελλάδα έχει έναν ικανό αριθμό γιατρών και πάρα πολλοί από αυτούς έχουν φύγει και έχουν πάει στο εξωτερικό. Έχει πολύ λιγότερους νοσηλευτές από αυτούς που χρειάζεται, πολύ λιγότερο προσωπικό από αυτό που χρειάζεται. Για να λειτουργήσουν 100 κρεβάτια μεθ που το ακούτε, χρειάζονται επιστημονικώς τεκμηριωμένα 450 νοσηλευτές νοσηλεύτριε και 150 γιατροί. Οι εξαγγελίε όλων των κυβερνήσεων ήταν πάντοτε ότι θα καλύψουν τα κενά. Κενά που θα καλύψουν τα κενά. Θυμάμαι πριν από κάμποσα χρόνια, δεν με ενδιαφέρει κάτι από ποια κυβέρνηση. Δεν θεωρώ ότι διαφέρουν οι κυβερνήσεις που είναι σε αντίπαλη ιδεολογική θέση από αυτήν του ΚΚΕ. Μέχρι που έφεραν νόμος τη Βουλή για να παρακαμφθεί, ο νόμος πεπονεί για να γίνουν προσλήψεις και ποτέ δεν γίνανε όλες εκείνες οι απαιτούμενες προσλήψεις που θα ήταν απαραίτητες. Η Ελλάδα έχει ένα μέσον όρο κρεβατιών μεθ μικρότερο από αυτόν που όφιλε να έχει. Η πρόληψη δεν έχει μπει στην γενική κατηγορία. Αν είχε μπει στη γενική κατηγορία και στην πολιτική, αν η γενική υγεία του πληθυσμού, του γενικού, πριν φτάσουμε στα προβλήματα που προκύπτουν, στις ειδικέ μονάδες, ήταν πρώτη προτεραιότητα, τότε θα ζούσαμε σε άλλο σύστημα. Προσπαθήστε να το καταλάβετε. Από την ώρα που εμπορευματοποιείται η υγεία, από την ώρα που εμπορευματοποιείται η υγεία, το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο από αυτό που φαίνεται. Πάνω σε ένα τέτοιο σύστημα υγείας έπεσε. Επομένω δεν σας φταίνε. Οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν μου λέγανε στη Μητυλίνη οι εργαζόμενοι στο εκείνο σοκομείο έχουν παραπάνω από 20, μέρες, 20 μήνες να πάρουν άδεια και ανακλήθηκαν οι ελάχιστε άδειες που είχαν δοθεί. Πείτε μου, θα εμπιστευόσασταν τον εαυτό σας σε εξαντλημένο πιλότο αεροπλάνου. Θα εμπιστευόσασταν τον εαυτό σας σε εξαντλημένο μηχανικό αεροπλάνο. Θα εμπιστευόσασταν τα παιδιά σας σε οδηγό λεωφορείου που δεν έχει κάνει μία μέρα ρεπό, οδηγώντα οδηγώντας αντί για 8, 128 ώρες το 24ωρο επί 20 και 30 μήνες. Αυτά είναι που πρέπει κάποιος να σκέφτεται ότι η πρώτη δε, τα πρώτα θύματα στην πρώτη ευπαθή ομάδα μαζί με τους ανθρώπους που είναι υπερήλικες που έχουν υποκείμενα νοσήματα, που έχουν ενδεχομένως άλλα προβλήματα όπως λένε οι ειδικοί είναι οι νοσηλευτές, οι νοσηλεύτριες και οι γιατροί Λοιπόν, αντί να σου απαντήσω με όλα αυτά που σου λέω τώρα εγώ προτιμώ να σου απαντήσει ε, στο ερώτημά σου εμείς τα πληρώνουμε και επειδή τα πληρώνουμε πρέπει να έχουμε νοσοκομεία και αυτό το ύφος ήταν που δεν μου άρεσε έτσι όπως ήταν διατυπωμένο θα σου απαντήσει η κυρία Σίση Κωνσταντακοπούλου που έγραψε τα εξή και τα σήκωσε και κάπου τα ψάρεψα κι εγώ και τα διάβασα είναι από το νοσοκομείο του Ρίου και είναι νοσηλεύτρια και προφανώς απαντά σε μια κυρία που θα μπορούσε να σηκήσει, ένας κύριος εσείς κυρία μου που με ύφο μπλαζέ 10 καρδιναλίων με αντιμετωπίζετε ως μίας, με επειδή εργάζομαι ως νοσηλεύτρια και σε ρόλο αγγελέας καθηγήτριας μου κάνετε ερωτήσεις για την υγειονομική κατάρρευση του συστήματος υγείας αδιαφορώντας για τις απαντήσεις μου δηλώνετε με περίσχεια έπαρση ότι σας ξέφυγε το περιστατικό και φταίτε για την εξάπλωση του κοροναβάιρουσ. Εσεί, κυρία μου που δουλεύετε στην ασφάλεια του γραφείου σα, προφυλαγμένοι, έχοντα δέκα αντισηπτικά σε παράταξη μπροστά σα και είστε σε συνεχή ενημέρωση από τον υπολογιστή σα όσον αφορά την πανδημία του COVID-19, μόλι τελειώσετε την εργασία σα, τρέχετε να κρυφτείτε στο σπιτάκι σα και να αποστάρετε στο Facebook του κανόνε υγιεινής και να τρολάρετε την κατάσταση στο νοσοκομείο. Πρέπει να σέβεστε. Να σέβεστε. Όλου αυτού που εργάζονται στα νοσοκομεία. Αυτού που βρίσκονται στην κόκκινη γραμμή. Αυτέ που βρίσκονται αντιμέτωποι καθημερινά, νύχτη μερών, δίπλα στον μπάσκοντατενο, στο δυνητικά νοσούντα με τον ιό, στου νοσοκατασταλμένου. Αυτοί που δουλεύουν χωρί ρολόι, εξαντλημένοι, που κρατούν θερμοπύλες επιταγμένοι χωρί άδεια, με τι παλάμε ζαρωμένε από τα αντισηπτικά και τα γάντια με πρόσωπα υδρομένα από την ασφιξία τη μάσκα και τη προστατευτική συστολή. Εγώ κυρία μου νιώθα η για τη δουλειά μου, δεν νιώθω την ανάγκη τη απολογία. Για τον κοροναβάρη το για την Αγένεια. Την έλλειψη σεβασμού, ποτέ και κανένα εμβόλιο. Γιατί κυρία μου, εσείς απόψατε και μιστείτε στο ζεστό σας κρεβάτι, ενώ εγώ το μίασμα θα πάω για νυχτερινή βάρδια στο νοσοκομείο. Μάλλον χρειάζεστε τον αγιασμό για να σωθείτε. Είναι η πίκρα των ανθρώπων που δουλεύουν και απαιτείται πάνω σε συνθήκε τρομακτική αγωνία να είναι και χαμογελαστή, σ' άρεσε πιο ψωνίστ, σε ξενοδοχείο, σε εξωτικό νησί που πήγατε διακοπέ. Αυτό είναι κατανόηση για τον συνάνθρωπο. Δεν έχω άλλο τρόπο να σα το πω. Γιατί, πού να με πάρει και να με σηκώσει, ίσω να μην έχουμε συνειδητοποιήσει ότι κάτω από αυτέ τι συνθήκε, ανάμεσα στο γέλιο και στο δάκρυ, κινούμαστε. Όπω και να το κάνουμε. Το γέλιο μπορεί να έρθει και από το χιούμορ του Γιάννη, που μου λέει: Γεια σου, Γιάννα, Αρχόντι, πάμε παρακάτω. Και έχει μια φωτογραφία του Μητσοτάκη, έτσι ορθώστιτο, και γράφει δίπλα. Και τώρα τι κάνουμε. Εντάξει, να κάτσουν όλοι σπίτι για τον κορονοϊό να δω πού θα βρω τα χίλια ευρώ που τους έδαξε σε λίγο καιρό για τόσα γεννητούρια που θα πλακωθούν να κάνουν Ξέρεις και τι με ενοχλεί που θα πλακωθούν να κάνουν και το η γένα του παιδιού στο μυαλό σου να είναι μόνο ένα χιλιάρικο αυτό είναι που με πειράζει αυτό είναι που έλεγα μου αρέσει και το χιούμορ, μου αρέσει και ο σαρκασμός αλήθεια, Μα αρέσει, εγώ με τον Αριστοφάνη αλήθεια σας το λέω αλλά να έχει κάτι να έχει ένα πράγμα ρε παιδί μου που να λέει ότι σε αυτόν τον τόπο η υπογεννητικότητα δεν ήρθε επειδή οι Έλληνες δεν γαμάνε, να σας το πω λίγο πιο απλά. Δεν έχω κι άλλο τρόπο να το πω και μην μου πήκε κάποιος τι λέει κουβέντες, διότι ο γαμέτη είναι όρος της νομικής. Εντάξει, λοιπόν. Αλλά ε, γιατί. Γιατί δεν υπάρχουν οι οικονομικέ δυνατότητε, είναι ασφιξιακέ. Δεν υπάρχει υποστήριξη, η κοινωνική, η ουσιαστική. Και λέμε: Δεν φτάνει ένα χιλιάρικο. Σύμφωνα, δεν φτάνει. Αλλά τι να πω εγώ στη φίλη μου, η οποία είχε πολύ μεγάλη απογοήτευση μετά από πολύ χρόνο δεσμό, που την άφησε ο καλό τη, γιατί είχε ψυχολογικά προβλήματα. Ο καλό τη, άλλου τύπου. Από αυτά, πέρασε τον παθμό τη στον τάραχο και κάποια στιγμή βρήκε κάποιον άλλον. Κι όταν την πήρα να τη ρωτήσω τι κάνεις και δουλεύει. Δουλεύει σαν το σκυλί, γιατί την για τη δικιά σας, γιατί είναι στο χώρο της υγείας. Μου απάντησε, φιλενάδα, ρώτησα και το γιατρό. Ξέρει και εκείνος, ξέρω και εγώ, κάνω θεραπευτικό σεξ αυτό το καιρό. Να του πω να μην το κάνουν, ναι. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, υπάρχει και τρόπος να γελάσει κάποιο. Να ευχαριστήσω την υγεία και τη δύναμη να την αντιγυρίσω α, στον Ηρακλή που μπέρδεψε τα γενέθλιά μου. Δεν είναι αυτή την Παρασκευή η Ηρακλή μου, είναι την άλλη Παρασκευή. Οπότε εγώ μπορώ να σα πάω ανάμεσα στο γέλιο και στο δάκρυ. Με μουσική Μαριουτόκα, ερμηνεία του Σκουλά του Βασίλη και στίχους Κώστα Φασούλα. Ανάμεσα στο φω και το σκοτάδι. Αλπαρί τη ψυχής μου το καράβι Εκεί σημάντησα και το δικό σου χάδι Ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι Ανάμεσα στο γέλιο και το δάκρυ Δε οι μέρες μα δεν βρίσκουμε την άκρη Εδώ συνάντησα και το δικό σου θαύμα Ανάμεσα στο γέλιο Ανάμεσα στον ήλιο και την πόρα μπορα βαδίζω μια μεγάλη ανηφορά εκεί βρεθήκαμε και εμεί σε λάθος ώρα ανάμεσα στον ήλιο και την πορά ανάμεσα στο γέλιο και το δάκρυ με την άκρη Εδώ συνάντησα και το δικό σου θαύμα Ανάμεσα στο γελιό και το κλάμα Ανάμεσα στο γελιό και το δάκρυ Βρίσκουμε την άκρη. Εδώ συναντισα και το δικό σου θαύμα. Ανάμεσα στο γέλιο και το κλάμα. <ΣΟΥΟΥ> Αρχίζουν και έρχονται τα ωραία σας μηνύματα Μου γράφει λοιπόν Ο Τιλμπερί. Συντρόφισα Λιάνα Ξέρω ότι ο σταθμό είναι ψυχαγωγικός Αλλά τουλάχιστον εσύ πες κάτι με νόημα Και σε κάποιους μένα που σε ακούμε Από την καραντίνα της Ιταλίας Ο Γιώργος Γιώργο, Λοιπόν να σου πω ότι Από αύριο είναι πιθανό να είμαστε κι εμείς Ιταλία Α, Έχουμε κάποιες ενδείξεις ότι αν τα πράγματα πάνε όπως πάνε, δηλαδή με κόσμο να βγαίνει ανεξέλεγκτα και ειδικά νέα παιδιά ε, και με α, το φόβο ότι μπορεί από τα δέκα κρούσματα που δεν έχουμε ιχνηλατήσει, να έχουμε μία ανέκρηξη. είναι πιθανόν να παρθούν τέτοια μηνύματα. Α, θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό από αύριο που είναι και Σαββατοκυριακό να μείνουμε και εμεί μόνο με φαρμακεία και σούπερ μάρκετ ανοιχτά. Να κλείσουμε δηλαδή και κάτι καφετέρια και τα εστιατόρια και όλα τα υπόλοιπα. Είναι πιθανό. Λοιπόν, για να σε παρηγορήσω, θα σου πω κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Μιλάμε όλοι για πόλεμο και τον πόλεμο τον φαντάζονται, δεν μιλάω για του παλιότερου που τον ζήσανε, αλλά όλοι οι υπόλοιποι που δεν τον ζήσανε, τον φαντάζονται όπω τον έχουν δει στι ταινίε. Ένα πόλεμο με κάποιο με τα πιστόλια, με τα έτσι, με τα τούτα, με τα κίνα, με τι βόμβε από πάνω, με τι Αυτό ο πόλεμο που είναι από τα μέσα μα είναι πολύ άγριο πράγμα κι είναι άγριο πράγμα γιατί πρέπει πρώτα να προστατεύσει το διπλανό και επειδή προστατεύει το διπλανό, προστατεύεις και ο ίδιο. Και πρέπει να το προστατεύσει από τον εαυτό σου γιατί ο ίδιο έχει γίνει όπλο. Αυτό εννοείται από τα μέσα. Και έχει γίνει όπλο χωρί το θέλει. Και πρέπει να ισορροπήσει. Ξέρω ανθρώπου που στα σπίτια του κλειστήκανε και είναι οι ίδιοι άνθρωποι που παραπονιόντουσαν ότι δεν έχουν ποτέ κοινό χρόνο. Δεν καταφέρνουν να δουν του δικού του. Δεν καταφέρουν να περάσουν καλά μαζί. Περιμένουν πώ και πώ τι διακοπές για να έχουν λίγο χρόνο να χρουν τα παιδιά του, για να έχουν λίγο χρόνο να μείνουν μέσα στο σπίτι, και εκεί μπαίνει ο πανικό. Μιλάμε για το, για το κοινωνικό επίπεδο, για το προσωπικό επίπεδο, για το ψυχολογικό επίπεδο. Είναι αυτό που άμα πέσει, την πατήσαμε. Εγώ φανταζόμουν στην Ιταλία, αλήθεια στο λέω, να βγαίνουν άνθρωποι και τραγουδάνε άριε από, από τα μπαλκόνια. Και εκεί που πήγα να το φανταστώ, έχει αρχίσει ο κόσμο και το κάνει. Και λίγο να τραγουδάει. Φαντάζομαι κάποιους ανθρώπους που σηκώνουν στο Instagram του σκυλιακούς τους κάθε τρεις και μία να μπορούν να κουνηθούν μέσα στο σπίτι ή γύρω γύρω ή να βγουν μια βόλτα στη γειτονιά χωρίς να βλάψουν κάποιον ε, ε, ε, περπατώντας Ο Παναγιώτης έρχεται και μου λέει ε, «Μην τα λες εμάς, πέστε τα στον κύριο Χατζη Νικολάου γιατί πρέπει να ακούει τι εκπομπές, τα πεθάνουμε όλοι Καλά παιδιά, έγινε κάπου ένα αστείο» Δεν σημαίνει ότι θα γλιτώσουμε κι εμείς Ούτε κι εγώ μπορεί, κι εμένα μπορεί να μου ξεφύγει κάτι ε, Ξέρεις τι περιμένω, να σε κρατήσει ο άλλος Να στο το θυμίσει χωρίς, χωρίς κάκιο, μα, χωρίς, μα, χωρίς αυτή την ιστορία Τι να σου πω τώρα Θα μπορούσα κι εγώ να αρχίσω τώρα, θες να αρχίσω τη συζήτηση Ότι πρώτοι εμείς ε, ως κουκουέ βγήκαμε και είπαμε Τι πρέπει να γίνει και με του εργαζόμενου. Να αρχίσω να σα λέω τι, την πραγματικότητα ότι υπάρχουν εργαζόμενοι που πει, ε, αφεντικά που πήραν εργαζόμενου και του είπανε: Κοίταξε, δηλαδή σε 15 μέρε, μην τολμήσει να τι θεωρήσει εσύ άδικα ειδικού σκοπού για να κρατήσει το πεδίο. ανακαστική άδεια. Θα στην κόψα την κανονική σου. Γιατί αν δεν στην κόψη την κανονική σου, δεν την ξαναβρει. Ξέρει πόσα τέτοια πράγματα έχουν να γίνουν, ξέρει τι εκβιασμό. Ξέρει πόσοι εργαζόμενοι βρίσκονται με διπλό πιστόλι στον κρόταφο. Απ' τη μία ο κορονοϊό και αφεντικό. Αυτός ο κόσμος είναι που πρέπει να κρατηθεί μέσα του να κρατήσει το διπλανό του και όλοι μαζί να βοηθήσουμε να κρατηθεί με το κεφάλι ψηλά γιατί στη αδύσκολα η ξεφτίλα σε ρίχνει πιο κάτω και από αυτό που σε ρίχνει η αρρώστια η οποία στο κάτω κάτω της δεν σκοτώνει σε ποσοστό 70% και 80% σκοτώνει αυτού που έχουν ήδη ένα πρόβλημα πολύ περισσότερο Λοιπόν, έρχεται ο Νικόλα με κάτι δημιουργικό στο κεφάλι του. Έχω τη σκέψη, καλή δύναμη σε όλου, να πούμε στι εταιρείε ίντερνετ να δώσουν δωρεάν ίντερνετ στο λαό: οικιακό, επαγγελματικό και mobile. Είναι κίνητρο για όσου δουλεύουν στο σπίτι ή πρέπει να μείνουν στο σπίτι, και είναι και θέμα ασφάλεια. Πολλά παιδιά, για παράδειγμα, δεν έχουν στο σπίτι δίχτυο για να παρακολουθήσουν το μάθημα. Όχι, είναι που θα ηλεκτρονική χώρα. Νομίζω ότι δεν έχουμε μηχανήματα και δεν έχουμε και τεχνογνωσία για να έχουμε τι περίφημε μέθ. Εργατικά χέρια δεν έχουμε Μας λείπουν χέρια Γι' αυτό μιλάμε Για τον εργαζόμενο άνθρωπο Που πρέπει να είναι κορώνα στο κεφάλι μας Πάνω από τον κορονοϊό Γιατί αλλιώς θα μείνει ο κορονοϊός στο κεφάλι μας Ο Νίκος μου γράφει Για να παρηγοριέσαι κι εσύ στην Ιταλία Από κόσκο κατάσχημα της τη Νέα Υόρκη, Δεν έχεις ιδέα τι γίνεται Ήρθε για τα απαραίτητα όπως κάθε Παρασκευή Και δεν υπάρχει τίπο ε, είναι και ο Ανδρέα, είναι και πολλοί άλλοι. Έγινε και ο Διάλο που έχει πολλά ποδάρια. Και μου γράφει ο Σωτήρη, ο Μακεδόνα. Καλησπέρα σα. Το πώ εργαλειοποιήθηκε το θέμα του κορονοϊού. Τώρα ε, είναι πολύ. Αυτή η εργαλειοποίηση είναι τη μόδα, ε. Σωτήρη, έχω βαρεθεί να την ακούω. Ε, η διάρρηξη του κοινωνικού ιστού ήταν πριν από λίγο καιρό. Τώρα πήγαμε στο, στην εργαλειοποίηση. Είναι εντυπωσιακό. Μοιάζει, λε κυβερνήσει των κρατών έχουν βάλει του λαού του σε μια δοκιμασία άσκηση για κάτι που έρχεται. Και θεωρώ ότι αυτό είναι που τους έχει τρομάξει και όχι πως θα χάσουν τη ζωή τους. Δηλαδή τι εννοεί να μην καταλάβουν σε τι κόσμο ζουνε. Νομίζετε ότι οι άνθρωποι που περιμένανε να κλείσουν χειρουργείο ενάμιση χρόνο στο σύστημα υγείας δεν ξέρανε σε ποια χώρα ζούσανε. Απλώς δεν ξέρανε ότι υπάρχουν άλλοι που του ακούνε. Τώρα γκαρίζουν όλοι μαζί και κανένα δεν ακούει κανέναν σω αξίζει, λέει ο Σωτήρη, να σημειωθεί ότι ιστορικά όταν η καμπύλη τη προσφορά και τη ζήτηση βρίσκεται σε ίση απόσταση μεταξύ του, τότε μιλούν τα κανόνια. Α, κύριε Ξαντήρη, το είπε πολύ περίπλοκα. Το ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού, ξέρει ποιο είναι. <πουί their hands> <sharp inhale> ο υπεριαλισμό και. τούτου oh, συνέπεια, ο πόλεμο. Και επειδή φαίνεται ότι αυτό που πρέπει να γλιτώσουμε είναι να μα καβαλάει ο διάλογο, αφήνω τα μηνύματα του Θεό και του Ανδρέα για μετά. Uh, η Νάνης έψαξε και βρήκε Πού το βρήκε Εγώ το είχα ξεχάσει το τραγούδι Αλλά ήρθε και με χτύπησε κατά κουτέλα Ακούστε το πολύ προσεκτικά Πολύ προσεκτικά Ά. Λέγεται Βελζεβούλ Η στίχη είναι του Κώστα Τριπολίτη Η μουσική του Μικρούτσικου Και στο τραγούδιο Νταλάρας Χάρα μου Βελζεβούλ Διάβολος, στόχο διάβολος Κοιτάξε τι μπορεί να κάνεις, γιατί με ρέστος και χαρμάνεις. Με ρίξαν ανωθέν στη λάτσα, ψάχνω για μια καλή καμπάτσα. Δεν είναι να εμπιστεύεσαι πια τους πολιτισμένους, κάνουν ομίμως εύσοση και στους το λακό τα αφεντικά τη κόλασης σου σκάψανε το λακό έπεσε στο καθίστοιχο ταύλα ο εξαποδό άθλιος ο τρισάθλιος τρέπομαι και να δω δεν έχω μια και σέβας κι ας ήμουν κομμένος της σέβας Δεν με φοβούνται ούτε οι θρίσκοι, και με νομίζουν πόμπα <Κι> Δεν είναι να εμπιστεύεσαι τις αγοράς τα ήδη Έτσι μου ψευθυλίσανε και το παραμύθι Τα φετικά σου σκάψανε <Και> το του Δυστυχώ ο πανδίστηχο αλλά κρατιόταν κουλ. Cool. Ξέρει κανένα να γυμίτσια, Τα όργανα δίνω για σερβίτσια. Στου κολλητού σου ρίξε σύρμα. Πα και πουλήσουμε τη φίρμα. Κι αν ξέρει κανέναν κόλα στο τι πρόσφορα μα να πάρει έναν δικαίωνο από ελεημοσύνη. Αλλά τις διάβολα τα αφεντικά τη κόλασης σου σκάψανε το λακό. Γράφει ο Νίκο από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, Λιάννα. Τα πάντα έχουν κλείσει, ότι είμαστε θωρακισμένοι. Τα καζίνο παραμένουν ανοιχτά. Ξέρει τι κόσμο είχε εκεί, τι συνωστισμός σε κλειστό χώρο να πιάνουν όλη τι μάρκες Εμεί παρακαλάμε να κλείσουν, γιατί έχουμε και θυσμένου στο σπίτι. Αλλά ακόμα και τώρα το κέρδο κερδίζει τον ανθρωπισμό. Α, μα αυτό όμω υπήρχε και πριν τον κορονοϊό. Και θα υπάρχει και μετά τον κορονοϊό, και εκεί να δούμε πώ είναι τα πράγματα. Ο φίλο μου ο Γιώργο επανέρχεται. Δεν θα το πω πώ το γράφει τώρα, γιατί το είπα μια φορά. Δεν ανάγκη να τη λέω τη λέξη συνεχώ. Αλλά είχε αναδείκη. Ο Λιάνα, σχετικά με τον όρο ΓΑ. Τον ΓΑ ή δεν τον ΓΑ τον οικογενειακό μου γιατρό που έχει εξαφανιστεί εδώ και τρει μέρε από το ιατρίο του, γιατί φοβάται μην κολλήσει κορονοϊό. <Ρι> και να τον ΓΑ τι θα κάνει. Βρε άλλο γιατρό. <Ρι> <Ρι> Πολύ απλό. Στο τελευταίο ανάλυση, άμα είναι τόσο φοβητσιάρι, το μόνο που βρέσει τα μεταδώσει είναι ο φόβο του. Αυτές συμβουλές υπάρχουν πολλοί και σοβαροί γιατροί που θα μπορέσουν να σε συμβουλέψουν και ας είμαστε και λίγο υπομονετικοί και έρχεται και ο νίκο και λέει τον πόνο του γιατί αυτό είναι ο πραγματικός πόνος, ο οποίος δεν αρρωστήσει από κορονοϊό γιατί μπορεί να περάσει και σε πέντε μέρες, έτσι στους περισσότερους, έτσι είναι. Εκτός από αυτούς που έχουν σοβαρά προβλήματα. Και ξεπεράσουμε την πανδημία, μπορεί να πεθάνουμε από την πείνα και από τη φτώχεια και από τι ρυθμίσει μετά και από τα καινούργια Capital Controls και από τα καινούργια τούτα και από τα καινούργια Κίνα. Κουλάρετε. Δεν θα πάθουμε τίποτα που δεν θέλουμε να πάθουμε αν αντισταθούμε σωστά, ορθά και οργανωμένα. Μια και είπε λοιπόν, μου λέει ο Νίκο, για μηχανικού αεροσκαφών, να σε πληροφορήσω ότι η διοίκηση τη ΕΑΒ θέλει να μα κόψει το επικίνδυνο και ανθυγιεινό επίδομα, αφού δεν αρκούσαν οι μειώσει του ενιαίου που μα έφτασαν στα 900 ευρώ. Και με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας. Μάτια μου δίπλα είμαστε και σε που σου προτείνω μέσα, στα, α, μέσα του Κουκουέ στο 1902, στο AltGR που αφορά τους στρατιωτικούς και τους στρατευμένους. Και ψάξα να βρει την ερώτηση που καταθέσαμε ε, ως Κουκουέ την υπογράφη από Παναστάσεις που είναι και συναδελφό σου στρατιωτικό. Και ο Παφίλης όπου ζητάμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα να πάρθουν για τον κορονοϊό αυτή τη στιγμή ειδικά για τους στρατιωτικούς και ειδικά για τους φαντάρους. Ο Θόδωρος, οι τραπεζίτε αρνούνται την αναστολή δόσεων στεγατικών και κατανοητικών δανείων για να μην πειραχτούν οι ισολογισμοί, ντροπή του, ένα είναι σίγουρο ότι δεν θα τους περάσει. Ε, δεν θα έπρεπε να γίνει μια γενική καραντίνα, λέει ο Γιώργος, να απογορευτεί η μετακίνηση του κόσμου, να παραγορευτεί η μετακίνηση του, του κόσμου εντελώς και να παραλύσει η χώρα είναι πολύ πιο επικίνδυνο από αυτό που προτείνει, ότι ε, οι χώροι του συνοστισμού πρέπει να γενικευτούν, είναι προφανές ότι θα γενικευτούν έχουν αρχίσει και κλείνουν και το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα αλλά ίσω δεν ακούστηκε το είπα και όπου μπορούσα να το πω φωναχτά σε αυτή την ειχνηλάτιση έχει πολύ μεγάλη σημασία κάποιο που βρίσκεται θετικό. Να θυμηθεί να πει στις αρχές που ήτανε, με ποιους ήτανε, πώς ήτανε. Να προσπαθήσει να θυμηθεί και να ειδοποιήσει και ο ίδιος. Είναι πολύ σημαντικό. Και είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε και η ίδια εκστρατεία. Δηλαδή, να θυμηθεί κάποιο, αν βρεθεί θετικό ή αρχίσει και έχει κάποια συμπτώματα, να πάρει τηλέφωνο τους φίλους του φίλου του, του γνωστού του, από εκεί που πέρασε κάποιο χριστιανό, πήρε προφανώ και στον Γκόλτεν Μου λένε και ειδοποιήσανε και τον Γκόλτεν Χολ έκλεισε. Γιατί είχε πάει στον Golden Hall δεν ήξερε ότι είναι άρρωστο, σου λατσάριζε, του ειδοποίησε, έκλεισε τον Γκόλτεν Χολ, που είναι και κλειστό χώρο και που, άμα μαζευτούν και ειδικά παιδιά εκεί μέσα, είναι μια κινούμενη βόμβα. Και τον άκουγα τον άνθρωπο χθε, Επιμένω να σας το λέω Που λέει χλιακάδα Άμα θέλετε να βγείτε βγείτε έξω Και εκεί που λέγανε βγείτε έξω Σκέφτηκε εκείνη τη γιαγιά μου Και τη μάνα μου Που θα έλεγε τη Έτσι ακριβώς άμα την έπινε το αγρινιώτικό της. Το καλύτερο πράγμα μου Για τα μικρόβια Είναι να αφήσεις τα ρούχα έξω Στον ήλιο Φτάντε στο σπίτι Βγαίνετε πάτε να κάνετε μια δουλειά στο Φαρμακείο. Ή στο supermarket ή στο μπακάλικο δεν θα μείνει τίποτα ανοιχτό, άλλο εκτό από αυτά τα δύο. Αφήστε τα ρούχα έξω. Έξω, στον ήλιο, στον μπαλκόνι. Θα τα χτυπήσει ο ήλιο. Θα σκοτώσει μικρόβια. Θα εριστούνε. Τα παλιά τα χρόνια τα κάνανε και στα στρώματα, τα κάνανε και στα μαξιλάρια, τα κάνανε και στα κρεβάτια. Είναι άγιο πράγμα ο ήλιο. Και έχουμε ένα προσόν σε σχέση με άλλε χώρε. Εδώ έχουμε ήλιο. Ακόμα και αν μια μέρα κάνει με κακό καιρό, μπαίνουμε σιγά σιγά στις ζεστές μας, τις καλές μας μέρες. Λοιπόν, τώρα έχω και το φίλο μου τον Τόντεο, στο λέω από τώρα. Δεν πρόκειται να διαβάσω τις προτάσεις σου. Ε, γιατί πώς πέφτει το νοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου μου λες, που πέφτει από στρέ, που πέφτει από έλλειψη ύπνου. Από υπερβολική κατανάλωση γλυκών και ζάχαρη. Να συμφωνήσω μαζί σου με πολλά από αυτά, αλλά μην αρχίσετε και στο ίντερνετ να δίνετε συμβουλέ διατροφικέ ο ένα τον άλλον με τον κορονοϊό. Σα συγκετεύω, φίλε μου, μου να χαρί, δηλαδή, γράφει ότι οι νοσοκομιακέ μα υποδομέ είναι ανεπαρκεί σε ποσότητα και ποιότητα. Φίλο μου που παντρεύτηκε ρωσίδα, με εξομολογήθηκε ότι η γυναίκα του μέχρι τον τρίτο εγκυμο μήνα εγκυμοσύνη παρακολουθεί το σε ελληνικό νοσοκομείο, είδε τα χάλια και αποφάσισε να πάει στην πατρίδα τη τώρα κάνει το μάγκα. Αλλά βρήκε έτοιμε υποδομέ από του προηγούμενους της Σοβιετική Ένωση. Παράδειγμα, νωρί τη δεκαετία του 50, στη Σοβιετική Ένωση, οι Ρώσοι επιστήμονε, μετά από έρευνε δοκιμέ, διαπίστωσαν ότι οι ιονιστέ στου παιδικού σταθμού, περιόριζαν σημαντικά τον αριθμό των παιδιών που αρρώσταναν από ιώσει. Τι να πω για εμά που οι παιδικοί σταθμοί μα στεγάζονται σε κατάλληλα κτίσματα, αλίμονο αν από τον κορονοϊό. Ε, κουλ, cool, θα πάθουμε κάτι. Σε πρώτη φάση τα συμπτώματα. Σε ελάχιστους ανθρώπους είναι βαριά Ο ποσοστό δηλαδή είναι ένα 15% Μην μπαίνετε στον πανικό του 15% Εσείς που είστε όξο από το 15% mm. Δεν υπάρχει δυνατότητα νοσηλεία στην Ελλάδα Με την ουσιαστική ενία της λέξης νοσηλεία Μα υπάρχει νοσηλεία Κάτω από αυτέ τι άθλιες συνθήκες Υπάρχει εκείνο το έμψυχο δυναμικό που προσφέρει νοσηλεία Μην τα απαξιώσετε όλα Γιατί αυτά που λες Θες και τα λες, Ή σου τα λένε να τα πεις Λέει ο Τσαχνής με τη μουσική του, ο Γώστας Τριπολίτης με τους στίχους του και ο Μακεδόνας μαζί με τον Τσαχνή και τον Φίλιππο τον Πλακιά. Αυτά που λες, εσύ τα λες, ή σου τα λένε να τα πει για να έχεις λόγους να τραπείς. Ότι σου λέει για να μας πεις; Αυτά που λες εσύ τα λες. Ή σου τα λένε να τα πει και δεν οφηγαίνει τη σιωπή. Το φοβισμένο χάσμα. Αδυναμό μου πλάσμα. Αδυναμό μου πλάσμα. Αυτά που λε εσύ τα λε. τα λένε να τα πει για να γυρστώ. Αυτά που ακούς, δεν τα ακούς Ήσου έχουν πει να μην τα ακούς Και διαγράφεις τους δικούς Με το νεκρό την κόμμα Αμυλικό μου στόμα Αμυλικό μου στόμα Αυτά που ακούς Δεν τα ακούς Ήσου έχουν πει να μην τα ακούς για να μην έχεις πανικούς ότι σου λέω. Να διακόψουμε τη ροή να ακούσουμε τον κύριο Τσιώδα που δίνει τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Και take away οτιδήποτε έχει καθίσματα. Οι βιβλιοθήκε, τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι. Οι αθλητικέ εγκαταστάσει. Εξαιρουμένων των ανοιχτών χώρων άθληση για μεμονωμένη άθληση. Τα κέντρα αισθητική. Παραμένουν ανοιχτά τα τρόφιμα, τα σούπερ μάρκετ, όλη η εφοδιαστική αλυσίδα το λιανεμπόριο ιδιαίτερα ό,τι αφορά τα τρόφιμα τους φούρνους, τα ζαχαροπλαστεία χωρίς τραπεζοκαθίσματα τα φαρμακεία, οι ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας λαμβάνονται ειδικά μέτρα για δημοσίου υπαλλήλου οι οποίοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού ιδιαίτερα αυτούς που νοσούν με σοβαρή νοσοκαταστολή Σας ευχαριστώ Λοιπόν, ε, το ακούσατε Όπου υπάρχει τραπεζοκάθισμα Όπου δηλαδή μπορεί να συναθριστούν οι άνθρωποι Θα είναι όλα κλειστά Θα είναι ανοιχτά όμως όλα αυτά Στα οποία μπορούμε να πάμε να πάρουμε Αυτά που έχουμε συνηθίσει να παίρνουμε για να ζούμε Δηλαδή και τον καφέ στο μπορείς να πας να τον πάρεις, Αλλά δεν δηλαδή θα πηγαίνει να κάθεσαι ε, Επομένως Θα είμαστε σε θέση Λέω τώρα Και υποθέτω εγώ αυτή τη στιγμή να μην διαστρεβλώνουμε την πραγματικότητα και άμα φτάσουμε και έχει ουρά, να μην κάνουμε σταματά και βαβούρα, και να είμαστε και σε μία απόσταση και να περιμένουμε να πάρουμε κάτι, και να μην παίρνουμε 800 αφού αυτά θα μένουν ανοιχτά, για να του αφήνουμε και τον αέρα να επανεφοδιάζουν την αγορά και να μην κάνουμε λες και έχουν πέσει 7 πληγέ του φαραώ στο κεφάλι μα. Λίγο δηλαδή να μην, να μην βοηθήσουμε το φαραωνικό καπιταλισμό να κάνει αρπαχτέ, να μην προχωρήσει και το μαύρο εμπόριο για να μην αρχίσουν και πάλι οι τοκιστές και οι σουλατσαδόροι ή οι επιπόλαιοι ή αυτοί που θα βγάλουν ο καθένας τα ποθημένα το ανάμεσα σε αυτά και ο αντικομουνισμό. λέω τώρα αντικομουνισμός είναι δι' αυτό τώρα ο να σηκώνει ανάρτηση που να λέει ότι το κουκουέ το οποίο κουκουέ έχει βγάλει ανακοίνωση την επομένη ε, που είχε αναγγείλει ότι θα κάνει εκδηλώσεις δηλαδή ενώ εδώ και πάει δέκα μέρας Παραπάνω από 10 μέρε, ε, έχει βγει και έχει πει στι 10 Μαρτίου το ΚΟΚΟΕ ότι ακυρώνει όλε τι εκδηλώσει, όλε τι συναθρήσει, τι συναυλίε που είχε, τι εκδηλώσει για το 21 Δεν υπάρχει τίποτε συλλογικό. Και βγαίνει και γράφει μου, μου λένε. Κάποια στιγμή θα μπω και θα το δω με λεπτομέρειε ότι το ΚΟΚΟΕ λέει στον κόσμο να μαζευτεί, να κάνει διαδηλώσει. Ξέρω γιατί το λέει. Γιατί βγήκε ανακοίνωση του κόμματο η οποία λέει ότι εμείς ζητήσαμε από τη Βουλή να γίνεται μία συνεδρίαση την εβδομάδα και ή να κλείσει και η Βουλή για 15 μέρες έτσι ώστε να μην πηγαίνουν έρχεται κόσμος γιατί τη Βουλή δεν έχει μόνο βουλευτές, έχει και υπαλλήλους, έχει και κόσμο, σωστά και να κλείσει και ενώ εμείς δεν έγινε δεκτή η θέση μας και η μικρή σε αριθμό κομματικοί σχηματισμοί, μικρότεροι σε αριθμό εκτός από τα δύο μεγάλα κόμματα έχουν κόσμο ο οποίο θα πρέπει να πηγαίνει στι παραπανήσιες συνεδριάσει για να καλύπτει την ανάγκη να υπάρχει πάντα ένα έτσι όπω τα θέλει η κυβέρνηση. Και μέσα στην ανακοίνωση του κόμματο υπάρχει η καταγγελία ότι θέλει να περάσει σοριδόν με βάση αυτέ τι συνθήκε. Γι' αυτό βαστάει τη Βουλή η κυβέρνηση ανοιχτή, με ένα κάρο πολύ σοβαρά νομοσχέδια χωρί να γίνει συζήτηση, ανάμεσα σε αυτά και ένα για την απαγόρευση των διαδηλώσεων. Λοιπόν, από εκεί πιάστηκε και τα έγραψε όλα αυτά. Ο Θεό και η ψυχή του. Λοιπόν, επειδή με πιάνουν τα νεύρα μου, θα παίξω το έχω νεύρα. Το έχει γράψει η αδερφή μου, μαζί με την Ξένια Τη Δικαίου, το τραγουδάει η Γεωργία Αγγέλου. Έχω νεύρα. Εμεί έχουμε κάνει τη διασκευή δηλαδή. Η μουσική και η στίχη είναι τη Σοφία Κωνσταντινίδου. Και λέω εμεί, εννοώ οικογενειακό. Έτσι. Λοιπόν, αφήνει η αδερφή μου, α πούμε ότι υπάρχει διασκευή, η οποία όμω ε, ε, έχει κάνει το τραγούδι τη Σοφία Κωνσταντινίδου ε, να αποκτήσει ένα πιο νευρικό τόνο. Ήκανό να εκφράσει τους πάντες και τα πάντα αυτή τη στιγμή Δεν το συστήνω βέβαια ω θεραπευτικό Ως διαπιστωτικό Έχω νευρά Μόλις ξύπνησα Πονάει το κεφάλι μου. Έχω νευρά για και ο καφέ στο μαξιλάρι μου Έχω νεύρα Σηκώθηκα και βρήκε στη γωνιά το δάχτυλάκι μου Έχω νεύρα, έχω νεύρα Βιάζομαι δεν βρίσκω τα κλειδιά Το μηχανάκι μου Και κάπως έτσι όλα Πρώτα αφησάω και ξεφυσάω Ιστερά τρέμω μα δεν το κρατάω Μετά κινήσω, τα δόντια μου τρίζω Μα δεν τελειώνει εδώ γιατί έχω άγχος 24 ώρες και δεν πρόλαβα Έχω άγχος Μια βδομάδα μακαρόνια και δεν χόρτασα Έχω άγχος, που η μου είναι άδεια κι η ο έναντι. Έχω άγχος, έχω άγχος, που δεν πλήρωσα τον νίκη κι η σπίτω νοικοκύρα μου μένει Και κάπως έτσι όλα αρχίζουν, πρώτα φυσάω και ξεφυσάω, Υστερα τρέμω μα μετά το κινίζω, τα δόντια μου τρίζω Μα δεν τελειώνει εδώ Γιατί έχω έλκος Όλο πίνω και καπνίζω Απ' τα νεύρα μου Έχω έλκος Δεν μασάω, θα τα πίνω πάλι απ' τα νεύρα μου Έχω έλκος Έτσι είπε ο γιατρό είναι από το άγχος μου. Έχω άγχος γιατί έχω νεύρα. Έχω ελκός γιατί έχω άγχος. Και, και κάπως έτσι όλα αρχίζουν. Πρώτα φυσάω και ξεφυσάω. Ύστερα τρέμω, μα δεν το κραταω. Μετά κοκκινίζω, τα δόντια μου τρίζω. Μα δεν τελειώνει εδώ. Πέταω, τη βρίσκω, χοροπηδάω. Τον τείχο κλωτσάω, Φωνάζω και βρίζω, και βρίζω Γράφει Γιάννης Και αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα Μόλις γύρισε η γυναίκα με τη δουλειά Γιάννα. Λοιπόν Εκεί που δουλεύει. Καμία σημασία δεν έχει, δεν μπορώ εγώ να, δεν θέλω αυτή τη στιγμή να δείξω με το δάχτυλο κανέναν την οτροπία και την πολιτική θέλω να δείξω. Μόλις πήγε ο Διευθυντής και τους είπε ότι θα μειώσει προσωπικό λόγω κορονοϊού. Τι βάψαμε. Εγώ είμαι ανάργος. Τι εννοεί ο Φεσστάκος Γεωργιάδης όταν λέει ότι θα καλυφθούν οι απολύσεις. Γιάννη μου, πρέπει να αναρωτηθούμε πολύ για πολλά. Πολύ για πολλά. Όταν λέω πολύ, για πολλά. Μου γράφει από το Λονδίνο ο Πήρα το πλοίο τη γραμμή Αλεξανδρούπουλη Σπιναλόκα για πεσά εμπάργκο. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ο καπετάνιος το πάει για λόγια Και για την ώρα είμαι σε κάποιον νησί στο Βόρειο Ατλαντικό. Πολλά τα νεύρα του πληρώματο και των επιβατών που θέλουν λύση εδώ και τώρα. Αλλά και πώ να του οδικήσει κανείς Δεν είναι ώρα για ναυμαχία με βολέ προ τα ψάρια. Ούτε και για κανονιέ προ τα μέσα, γιατί θα πάμε στον πάτο. Να δει που ήρθε η ώρα να αφήσουμε τι δικαιολογίε και να κάνουμε αυτό που όλοι αποφεύγουμε. Τι να είναι αυτό, μια καλή φασίνα. Ώρα να φάμε ότι αφήσαμε στο ράφι και είναι κονσέρβα. Να φυλάξουμε τη στολή του Σούπερμαν στην τουλάπα Να πετάξουμε τα φασκιά που μα βάλανε κάποτε και όλα τα σκουπίδια που κάναμε χτε. Να καθαρίσουμε τη βρώμα που ήταν καλά κρυμμένη ακόμα και αν την κρύψαμε εμεί. Να πούμε ένα ευχαριστώ και μια συγγνώμη, ξέρει ο καθένα μα πού. Και πώ θα φέρνει η ζωή να έρθουμε πιο κοντά. Καθαρή και ενωμένη, προ τον αόρατο κοινό εχθρό, αλλά με ρητή εντολή να περιορίσουμε τι στενέ επαφέ τρίτου τύπου. Χωρί τσακωμού και έρωτε, μπορούμε άρρωγαν να συνεπάρχουμε ήσυχα και απλά. Εύχομαι η Τουρκία να σβήσει το καζάνι που μόνη τη άναψε. Αν δεν ξεσπάσει προ τα έξω, ποιο θα βγάλει τη μάσκα του να τη δώσει το φιλί τη ζωή, σαν κινδυνεύσει από εμφύλιο. Μέσα στο συμβολισμό του, νομίζω ότι καταλάβατε. Μου γράφει ο Δημήτρη από την Ολλανδία. Πάντω, αφού πέρασε και τελειώσει όλο αυτό, γιατί κάποια στιγμή θα τελειώσει. Όσοι είμαστε ακόμα εν ζωή και θα είμαστε οι περισσότεροι, θα κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Και η κυρία που είχε να βγει τόσο καιρό από το σπίτι, αλλά και αυτοί που βγήκαν παρά τι συστάσει και εξάπλωσαν τον ιό. Και αυτοί που άδειασαν τα ράφια στερώντα από του συνανθρώπου του την προφύλαξη. Και ο πατέρα που εξαιτία του δεν έβρισκε βαπορέ για τα παιδιά του. Και αυτοί που κοιτάνε πρώτα την τσέπη και μετά τη ζωή. Αλλά και αυτοί που βάλαν πάνω από όλα τον άνθρωπο, όπω οι περισσότεροι νοσοκόμη. Και οι πιστοί που βρήκαν πάτημα να ανισχύσουν τη θρησκευτική δρομοκρατία του, αλλά και όσοι με εκνευρισμένε και χωρί ορθολογισμό αντιδράσει του, μου του μουλάρωσαν ακόμη πιο πολύ. Δεν θέλω να εύχομαι γενικά. Αλλά αν δεν αλλάξουμε γρήγορα, θα δούμε στον καθρέφτη τον ίδιο ανήμπορο ανθρωπάκο που βλέπουν κάθε φορά οι πολιτικοί που ψηφίσαμε και συνειδητοποίησαμε ότι μα εξαπάτησαν. Ο Κωνσταντίνο. Ε, καλό απόγευμα. Με όλο τον σεβασμό, πείτε τα κάτω για την καλλιέργεια του φόβου έλεο πια. Μιλάνε όλοι οι συναδελφοί σα για θύματα στην Ιταλία, χωρί να αναφέρουν ότι όλοι, μα όλοι που έχουν πεθάνει, δεν είναι όλοι, είναι οι περισσότεροι, είναι στρεπτικά περισσότεροι. Είναι άνω των 80 ετών με προβλήματα υγεία, εκτό από δύο νέου που ήταν καρκινοπαθείς και αυτό συνέβη γιατί η Ιταλία είναι η χώρα με του περισσότερου γέρου τη Ευρώπη και ο γιο του γιατί μεταδόθηκε σε όλα τα γυροκομεία τη χώρα. Όταν μιλάτε για θύματα, χωρί να λένε τα παραπάνω, καλλιεργούν το φόβο. Έλεο, έλεο. Και έρχομαι και σου λέω: αυτό το προστατέψει το γέρο. Έχει μάθει να κατεβαίνει ο γέρο στη διαδήλωση των παιδιών που διαμαρτύρονται για το κακό σχολείο. Έχει μάθει ο νέο να κατεβαίνει δίπλα του παππού, του συνταξιούχου, όταν διεκδικεί μια σύνταξη για να ζήσει. Έχει συνειδητοποιήσει ο νέος που δεν νοιάστηκε και βγήκε έξω να παίξει, να φλερτάρει στα 15 του, να μην πάει σε κρυφό φροντιστήριο. Μπα και δεν μπει στο πανεπιστήμιο γιατί υπήρξαν και τέτοια παιδιά. Οι δάσκαλοι που συνελήφθησαν και αυτοί που είχαν οι φροντιστηριάδε που συνελήφθησαν βρήκαν παιδιά που πήγανε και που τα στείλαν και οι γονεί του και μπορεί να τα βρήκαν και μαγιά να τα στείλουν να πηγαίνουν εκείνα στο φροντιστήριο. Όταν τα άλλα τα παιδιά δεν πάνε στο φροντιστήριο. Αναρωτιστήκανε πω ένα συνταξιούχο με ένα πεντακόσάρικο και με πεντατράκόσια το μήνα δεν έχει λεφτά να αγοράσει μάσκε και υγρά. Λοιπόν, μετά τι διαφημίσει έχουμε να πούμε πολλά. Μην απορείτε που σήμερα δεν έκανα κληρώσεις. Δεν έκανα κληρώσεις γιατί θα έπρεπε να σα υποχρεώσω να πάτε στην άλλη άκρη να τα πάρετε. Θα τι κάνω όλες μαζεμένε στην πρώτη εκπομπή όταν τα πράγματα θα χαλαρώσουν και θα βρούμε τρόπο να συναντηθούμε και με τους άλλους. Μας και μπορείτε τα δώρα και κυρίως τα βιβλία να τα πάρετε ταχυδρομικά. Κλέψανε λένε, όλοι κλέψανε, κλέψαν στο Έχουν προνόμια αυτά τους και τα, τα χρήματα Μην το προσέξτε. Έχω ρημαγδό μηνυμάτων ε, Την εκπομπή την έχετε εσείς σήμερα στα χέρια σα. Ε, δικαιώθηκα που είπα, παρότι ο για αλήθεια είναι ότι μου προσέφερε εναλλακτική και ανήκω κι εγώ στι ομάδε υψηλού κινδυνου. Δεν έχω περάσει και λίγα και θα πρέπει να είμαι προσεκτική. Έχω όμω και τα παιδιά εδώ μέσα που είναι προσεκτικά. Έχω και του συναδέλφου που είναι εδώ. Έχω και την πίστη ότι στα δύσκολα μένει με του ανθρώπου και το ραδιόφωνο είναι οι άνθρωποι. Είσαστε εσεί που ακούτε, είμαστε εμεί που δουλεύουμε. Είναι η Μαρία που μπορεί να είναι από την άλλη μεριά και να μην τη βλέπετε. Είναι ο Γιώργο, ο Νίκο, ο Κώστα. Είναι ε, ε, οι άνθρωποι που ε, βγαίνουν κάθε μέρα και δουλεύουν. Είναι ο αστυνομικό, είναι ο πυροσβέστης Είναι ο γιατρός, είναι ο νοσοκόμος Είναι ο φίλος σας και ο γνωστός σας Είναι τα νέα παιδιά που μπορούν να πάνε Για κάποιον μεγάλο στο σούπερ μάρκετ Και αναρωτιέμαι Θα τον προστατέψετε το λιβερά Θα προστατευτείτε κι εσείς Θα σας κόψει ενδεχομένως Ε, να πλύντε τα χεράκια σας Και να περάσετε και με ένα μαντιλάκι Το νόμισμα θα του δώσετε ή το χαρτονόμισμα θα σταθείτε δίπλα στο γεγονός ότι μπορεί να πρέπει να κάνει το delivery λέω μεγάντια μιας χρήση λέω για να μην κινδυνεύει ο ίδιο. λέω σε κάθε φορά θα αποφύγετε το να βρίσετε το διπλανό που κόλλησε και να μην κατεβάσετε τα καντήλια της Ανάστασης που δεν έρχεται επειδή δεν την έχει ο καθένας μέσα του δεν ξέρω ο Γιώργος μου γράφει από το Σαν Φραντσίσκο ανακοινώσαν ότι ο πρόεδρος της Αμερικής θα βάλει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε national emergency. Μα εκεί δεν έχει σύστημα δημόσιο υγείας. Εκεί για να πας στα εξωτερικά ιατρεία περίπου 95 εκατομμύρια Αμερικάνοι 100 είναι ανασφάλιστοι θε 1000 ευρώ για πλάκα με την καλημέρα. Να δούμε. Λοιπόν, ε, η σταματία. Καταρχήν σήμερα Παρασκευή και 13 οπότε κάτω το σταυρό χειρότερο μέχρι το βράδυ. Και μα έρθει ξαφνικά κανένα μήνυμα στο κινητό από το 112 την ώρα του βραδινού φαγητού και φύγει η μακαρονάδα μαζί με τη σάλτσα στο ταβάνι. Να σα και λίγο για να τα βγάλουμε πέρα. Να προσέχετε πάντως έχεις δίκιο και αυτό όντω είναι σάτιρα Εγώ πάντως δεν πήρα μήνυμα από το 112. Και έχω πιστέψει με smartphone. Αλλά πάντως δεν πήρα. Τώρα, γιατί δεν πήρα, δεν ξέρω να σα πω. Και να το ψάξω, δεν ξέρω να σα πω. Ξέρω όμω ότι γύρω μου, αν υπάρχει τέτοιο μήνυμα το καταλάβω από το δόρυβο είναι σαν τον γκολ της γειτονιά. για να στιευτώ και να σαρκάσω και εγώ ελπίζω να καλυφθεί και αυτό για το 10% που δεν πήραμε περίπου μηνύματα Α, ο Νικόλας μου γράφει από την, μαζί με την αγάπη του από την Κύπρο που τη στέλνει μακάρι τη δημοσιότητα του κορονοϊού να την είχε πάρει και η πείνα και η φτώχεια αλλά δυστυχώς τόσο άρρωστος είναι ο, καλ, ο καπιταλισμός που και στις αρρώστιες είναι επιλεκτικός λοιπόν δημήτρη μου, αυτό που μου ζητά, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορώ να σου κάνω το χατήρι. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί είπαμε να κρατήσουμε την εκπομπή έτσι όπω έχουν τα πράγματα. Θα το σκεφτώ, αν τα καταφέρω μέχρι το τέλο, να το κάνουμε α, για να ικανοποιηθεί κι εσύ στην Ολλανδία. Ουδέν κακό να μην καλού, λέει ο Μιχάλης Μήπω ήρθε η ώρα για γενική ανυπακοή τώρα που ο ταξικό εχθρό δείχνει τον πανικό του. Αν δεν είναι ο ταξικό εχθρό που δείχνει τον πανικό του έναν διπλανός μα. που υφίσταται τον πανικό του ταξικού εχθρού και γίνεται κόστος, κόστος γίνεται το κόστος έχει αυτή τη στιγμή, το εργατικό κόστος έχει τον πανικό αρχίζαν να προαναγγέλνουν απολύσεις, αρχίζαν να προαναγγέλνουν μια ζειρά από άλλα πράγματα θα τα βρούμε μπροστά μας σκεφτείτε τι θα λέτε τον Ιούλιο αν με έρθει ζέστη ας πούμε και υπάρχει τον Ιούλιο μια κάμψη ας πούμε και δώσουν τα παιδιά εξετάσει, ας πούμε, για να μπουν στα πανεπιστήμια, ας πούμε. Και η βαριά μας βιομηχανία που είναι ο τουρισμός, ας πούμε. Δεν έχει τουρίστες και αρχίσουμε και τους παρακαλάμε να έρχονται τους τουρίστες. Και μετά αν έχουμε καινούργια έξαρση το φθινόπορο, τι θα λέμε, ότι φταίνει τουρίστε, αλλά ευτυχώ που βγήκανε δύο δεκάρες και μπορούμε να βγάλουμε πέρα τον κορονοϊό. Αν δεν απαιτήσουμε τα πράγματα που είναι τρύπια να μπαλωθούν τώρα μέσα στο σύστημα και μετά να ανατραπεί το σύστημα νομίζω ότι θα μείνουμε να βριζόμαστε μεταξύ μας σαν ε, ε, λες και το έχουμε τάμα για να έρθει η μεγάλη εβδομάδα και να μιλάμε για την Επανάσταση και για την Ανάσταση μπερδεύοντα και τα δύο Θέλει μαγιά Οι ανυπότακτες χάρδιες φέρουν πολύ βαριές πίνες Ερωτικό το τραγούδι αλλά κολλά και σε άλλα πράγματα Η Ευσταθία και ο Φίλιππος Πλιάτσικας Τραγουδούν σε μουσική και στίχους ευσταδίας. Αν τύχεις <σταστασίες> και με ερωτευτείς πολλά μπορεί να υπηρεθεί στις, απ' τι αρχέ θα νεμετάλλε ή κυρώσει. Οι ανήφοταρκτέ καρδιέ φέρουν πολύ βαριέ πίνες Γι' αυτό καλύτερα σε μένα μην ενδώσει. Θέλει μαγιά, μαγιά για, για να νικήσει. Τη σπουδά στα κυμπίκα. Για να, να νερό, τα ναπει. Εγώ θα ζω με πανίκα. Θέλει μαγιά, μαγιά για, για να δοθεί σε ένα πάθο δυνατό μα συμωρό μου δε διαθέτεις απ'αυτό Θα αντυχεί και με ερωτευτείς θα χάσει την καλή δουλειά και θα διωχθείς απ' τη μεγάλη εταιρεία Κι εκεί που όλα παν με σπίτια και εξοχικά στο δρόμο θα βρεθείς χωρίς να έχεις μία Θέλει μάγια για να αρνηθείς, Τη σιγουριά στα κίνδυτα Για να έρωτα ναι να πεις Εγώ θα ζω με δανεικά <Τι> Θέλει μαγιά για να, να δοθείς Σ' να πάθος δυνατό Μα σίγουρο μου δεν, δεν διαθέτεις απ' αυτό Θέλει μαγιά να μπορέσεις να δεις Τη ζωή καθαρά και να πεις για χαρά σε ό,τι σε δένει σε κρατάει στη γη Και δεν σ' να πετάς αμπουλή <Τι> Όμως το πόλεμα είναι πόλεμο μωρό μου να αφήσεις την κλειπή μια αξία σταθερή Και να γυρίσεις πάλι στα ζόρια τα ίδια που το κάνουν μόνο όσοι έχουν μεγάλα Θέλει μαγιά για να αρνηθείς Τη σιγουριά στα κυβικά Για έναν έρωτα να πει Εγώ θα, θα ζω αρδανικά Θέλει, Θέλει μαγιά για να δοθείς Σ' έναν πάθος δυνατό Μα σημωρό μου, μου δεν διαθέτεις απ' αυτό Θέλει μαγιά να μπορέσει να δει Τη ζωή καθαρά και να πει για χαρά Σ' ό,τι σε δένει, σε κρατάει στη γη και δεν σ' αφήνει να πετάς πουλί Θέλει μαγιά να μπορέσει να δεις τη ζωή καθαρά και να πεις για χαρά σε δένει, σε κρατάει στη γη και δεν σ' αφήνει να πετάς αμπουλή Θέλει, μακιά, να Γράφει ο Χριστιανό: Η χειρότερη μορφή βία είναι η δόλια φτώχεια και ο μηδενισμό τη ελπίδα. Έχει δίκιο. Είμαι δημόσιο υπάλληλο σε Δήμο των Βορείων Προαστίων. Οι υπεύθυνοι θεωρούν να το σουγκάρισμα. Έχουμε τρει υπηρεσίε στο Δήμο, με καθημερινή συναναστροφή 150 άτομα τουλάχιστον. Μόνοι μα φροντίζουμε την υγιεινή μα όπω και του χώρου εργασία μα. Να δουλέψουμε, όχι να κλείσουμε, απλά να μην συναναστρεφόμαστε με τόσο πολύ κόσμο. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. δίκιο. Απαιτήστε το από τα έξοδα του Δήμου, να υπάρχουν καθαριστικά, να υπάρχουν τα πάντα και να γίνουν και βάρδιε των 30, που ε, κυλιόμενες. Μπορούμε να βρούμε ρε παιδάκι μου κάποιες λύσεις. Μπορούμε, μπορούμε να δεχτούμε ότι δεν είμαστε ουνα φάτσα ουνα ράτσα με του Ιταλούς. Διότι τι φοβάμαι εγώ τώρα, εγώ άκουσα όλα αυτά και λέω τώρα θα πάω άμα είναι να μαζεύονται 50 παιδιά σε μια πλατεία. Κολλητά, το ένα δίπλα στ' άλλο, με το σάντουιτς από το σπίτι. Σε τι διαφέρει δηλαδή από το εστιατόριο η συνέστηση ότι πρέπει να έχεις μία απόσταση να αποφύγεις τη σωματική επαφή. Το ξέρω, σε εκείνη την εφηβεία τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα αλλά ρε παιδάκι μου, λίγο να τους εξηγήσουν ότι για να έχουν και γιαράματα πρέπει να επιζήσουν και για να μην ορφανέψουν και για να μην μείνουν χωρί του τους δικούς του και για να μην μολύνουν τους άλλους αλλά αυτό είναι θέμα αγωγής και παιδείας και κυρίως γενικής εκπαιδευτική ε, εκτός αν μας ξεφυτρώσει η νέα επιχειρηματικό της. δεν το ξέρω ο... ο Γιάννης μου γράφει από τον Μπρούκλιν χρηματιστική αγορά δεν είναι κάτι που μπορώ να αλλάξω δεν μας κάνει καλό να ανησυχούμε για τα πράγματα που δεν μπορούμε να αλλάξουμε ποτέ τα πάντα αλλάζουμε στη μόνο θάνατος δεν αλλάζει στην πραγματικότητα το μόνο πράγμα που μπορώ να ελέγξω είναι η δική μου αντίδραση σε αυτό που συμβαίνει θέλετε να προσευχηθείτε μαζί με αγορά και κορίσια δεν μου δώσε μου την ηρεμία να, τα που δεν μπορώ να αλλάξω. Το θάρρος να αλλάξω τα πράγματα που μπορώ και τη Σοφία να γνωρίζω τη διαφορά. Ναι, αυτά να καθορίζεις μόνος σου ότι θες να αλλάξεις. Άμα είναι να σου λένε τι πρέπει να αλλάξεις, άμα είναι να σε τιμωρούνε και με αφορμή ότι δεν είναι όλοι υπάκουοι, με αφορμή ότι κάποιοι κλέβανε επιδόματα, κόπηκαν επιδόματα. Με αφορμή ότι κάποιοι εκμεταλλεύονταν αυτό, κόβονταν τα Και ε, πλουτίζαν αυτοί που πρέπει να πλουτίσουνε. Λοιπόν, ο... πάω στο Θοδωρή ε, με συμπτώματα ίωση αναμένοντας απάντηση στο 1135, 20 λεπτά. Δεν με ενδιαφέρει τόσο για μένα, μια και οι θεατιστικέ με κατατάσσουν σε ασφαλή ηλικία. Για την προστασία του δικό μου και την ιατρική βεβαίωση που θα μου επιτρέψει να απουσιάσω από το χώρο εργασία, όπου από όσο γνωρίζω εργάζεται και άτομο με χαπ και άτομο με ιστορικό bypass. Ο φίλη, φίλη Αρετή μου γράφει. Α... Μπέρδεψε το κουκουέ με του σπαρτιάτε του Λεωνίδα που βγήκαν σαν τρελίο καψή. Γνωστό ανόητο. Μανιάτσα, μην, μην παρεξηγηθώ. 15 χρόνια εμένα στη Σπάρτη. Σε λίγο, εμεί του ιδιωτικού δεν θα έχουμε ούτε για ψωμί. Φιλιά και όλα θα πάνε καλά. Ε, ο Γιάννη μου γράφει συντρόφη Αλιάνα. Καλησπέρα, σε παρακαλώ πολύ να πει κάτι για το ζήτημα των εκκλησιών που παραμένουν ανοιχτέ, επειδή έτσι θέλει η ιεραρχία. Ξερτάτε ποιοι θα πάνε στι εκκλησίε έχει τον ίδιο αριθμό με αυτό που σου είπα τώρα και ποιοι θα πάνε στις πλατείες για ποιους λόγους και με ποιον τρόπο ω θεσμό η εκκλησία μπορεί να είναι ανοιχτή το ποιοι θα μπουν μέσα και πόσοι θα μπουν είναι στη θέση να το καταλάβουν αυτοί με το να κλείσουν οι εκκλησίες δεν θα σωθεί το θέμα θα διονγκωθεί από τη λάθος πλευρά και θα ταυτιστεί η υποκειμενική επιλογή της πίστης με το κράτο. Και όποτε συνέβη αυτό, πήγαει να να δει τι πάνε πει ο του λαού από την ανάποδη. Και δηλαδή από την σωστή του πλευρά και όχι αυτή που εκμεταλλεύτηκαν όλοι μέχρι σήμερα. Ο Κωστής μου γράφει. Θέλω να ρωτήσω το εξή. Το ΦΕ και την αναστολή λειτουργία του Πανεπιστημίου εγγράφησε κάποιο σημείο. Δύο. Από την οσάνα προσωρινή απαγόρευση εξαιρούν οι διοικητικέ δραστηριότητε και λειτουργίε, οι ερευνητικέ δραστηριότητε, η λειτουργία των ειδικών λογαριασμών κονδυλίων έρευνα και η λειτουργία των φοιτητικών αισθειών για τη στέγαση των φοιτητών γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν εγκυδηνεύουν κοίταξε να δεις ε, σε ειδικευμένα ζητήματα περιμένεις εμένα να σου απαντήσω είπα να κάνουμε συντροφιά είπα να λιλοστηριχτούμε αν μπορούσα να σας λύσω όλα τα προβλήματα τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά εγώ δεν θα ήμουν εδώ, εσείς δεν θα ήσασταν εκεί και η αγάπη θα εξεκολουθούσε να θέλει και εξεκολουθεί να θέλει φαντασία Άντε να μερακλώσουμε λιγάκι, να το θυμηθούμε και λίγο από τα παλιά, ο Τόλης Βοσκόπουλος, το τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου και η στοίχη της Ελένης Γιανατσούλια. Η αγάπη θέλει φαντασία, θέλει και καλή καρδιά, Ε, δείτε το. Θέλω να ξέρεις πόσα αγαπάω και δεν θα φύγω όσο θα ζω Ό,τι μου λείπει, ό,τι ζητάω Μόνο κοντά σου μπορώ να βρω θέλει πάθος φαντασίδια, θέλει και καρδιά που συγχωρεί. Η αγάπη ανακρέπει, τους κανόνες και τα πρέπει, η αγάπη όλα εγώ το σβήνω για των ματιών σου το πειρασμό θέλω μονάχα να σε κερδίσω γι' αυτό δεν έχω εγωισμό Ουσία, θέλει πάθος φαντασία θέλει και καρδιά που συμφορεί η αγάπη ανατρέπει τους κανόνες και τα πρέπει η αγάπη όλα τα μπορεί θέλει πάθος φαντασία, θέλει και καρδιά που συγχωρεί. Η αγάπη ανατρέπει τους κανόνες και τα πρέπει, η αγάπη όλα Τέλειωσε η εκπομπή, τελειώνει η εκπομπή. Θα προλάβω να πω τα τελευταία μηνύματα, θα παίξω και ένα τραγούδι. Μην στέλνετε άλλα μηνύματα, θα ήθελα όλα να τα κρατήσω, όλα να τα διαβάσω. Όμω δεν φτάνει ο χρόνο. Στη Σουηδία μου γράφει ο Πασχάλης, Η κυβέρνηση δεν έχει πάρει μέτρα, ούτε έχει κάνει κάποια ενημέρωση. Ο κόσμο έχει πάρει μόνο στα τα μέτρα για την προστασία του. Θα μπορούσαν και οι Έλληνε να λειτουργήσουν έτσι χωρί να επέμβει το κράτο. Αν δεν είμαι σίγουρο ότι κάνει καλά που δεν πήρε μέτρα το κράτο εκεί. Γιατί έχει ένα φασισταριό εκεί που δεν ξέρω τι θα κάνει όταν τα πράγματα θα πάνε στραβά. Ο Αριστίδης μου γράφει όσοι επιζήσουμε να αλλάξουμε τον πολιτισμό μας, καλύτερα θα επιζήσουμε. Τι είναι αυτό που σα έχει πιάσει. Δεν είναι ο φωνιά που ήρθε απέναντί μας. Είναι μια πανδημία που είναι εύκολα μεταδώσιμη. Έχει υπηρεχαρακτηριστικά λένε οι επιστήμονες. Πρέπει να προστατέψουμε τους ανθρώπους που είναι επιβαρημένοι. Και πρέπει να σταματήσουμε τη μετάδοση μέχρι να μπορέσουν οι επιστήμονες που ψάχνουν κονδύλια γιατί δεν υπάρχουν κράτης στην παλιά Σοβιετική Ένωση να προχωράει την έρευνα για τον καλό του γενικού πληθυσμού δεν είναι κομμουνισμός όπως και να το κάνουμε άρα ψάχνουν κονδύλια Τι Δεν είναι κονδύλια, γιατί όσο πιο πολύ αρρωσταίνουν μετά θα έρθουν να από το φάρμακο οπόμενος ηρεμήστε λιγάκι ε, έχει δίκιο ο καπιταλισμός είναι πηγή δυστυχίας λοιπόν ε, να μένουν πιο πολύ στη δουλειά τους που μένουν πιο πολύ στη δουλειά τους καθώς τους χώνουν οι άλλοι που δουλεύουν από το σπίτι καλή δύναμη σε όλους τους εργαζόμενους και στους άνεργους να βρουν μια δουλειά βοηθήσουμε εμείς που δουλεύουμε κανέναν να βρει κάτι αν έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά και κάτι μπορεί να ακούσουμε λέει ο Νίκος έχεις απόλυτο δίκιο επίσης ο Κωνσταντίνος επιμένει επειδή σα σέβομαι κυρία Κανέλη, το σύνθημα: μένουμε σπίτι, μένουμε στη ζωή. Πόσο μπορεί να φοβήσει ένα τέτοιο σύνθημα, τι πανικό μπορεί να προκαλέσει, Έχει αναλογιστεί αυτοί που τα κατασκευάσαν αυτά και που το λένε, Όχι, αραπαιδεί μου, το μένουμε σπίτι σε αυτή τη φάση είναι απαραίτητο. Για 15 μέρε. Τι στον κόρα κατά πάθημα, μείνουμε σπίτι μα για 15 μέρε. Και ειδικά αυτοί που πρέπει. Ακούω και κάτι εξωφρενικά πράγματα. Δεν υπάρχει πανικό. Δεν υπάρχει πανικός. πανικό. Έχουν τα χρηματιστήρια και χρηματαγορέ. Αυτοί έχουν ένα πανικό, τον έχουν. Πώ θα το κάνουμε, Έχουν πανικό που φτύνει η βενζίνη στο κάτω-κάτω τη γραφή. <laughs> τέλο πάντων, δεν μπορώ να ανοίξω τη συζήτηση σε αυτό το επίπεδο και ειδικά στο τέλο τη εκπομπή. Λοιπόν, ο Τάσο. Καλησπέρα, Γιάννα. <σχει> Πολλά χρόνια μαζί σου. Μήπω γλιτώσουμε χάρη στου νεκρούς τη Ιταλία, Μπορεί. Τι να σου πω. Άμα μα μας χρειάζονται οι νεκροί, το διπλωμανί μα, για να σωθούμε εμεί, τότε δεν βρίσκω σωτηρία πουθενά. Λοιπόν, μόλι ξεκίνησε η πανδημία, μου γράφει ο Πάνος ότι η Κιλίλια δεν βρήκε για να πει ότι η χώρα είναι θωρακισμένη. Ε, Έλεω πια, άμα δεν θωρακιστούμε εμεί μονάχοι μα, περιμένουν να μα μορθωρακίσει κάποιο άλλο. Ειλικρινά στο λέω δηλαδή, όποιο περιμένει να τον θωρακίσουν δεν έχει εσωτερική συγκρότηση. Και όταν δεν έχει εσωτερική συγκρότηση, δεν το ανακαλύπτει αφού φύγει από την κάλπη. Α το ανακαλύπτει στην κάλπη για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Γιώργο μου δεν ξέρω κάτι ειδικό για τα α, κέντρα που με ρωτά. Πάμε στην ουσία. Ακούτε του ειδικού. Ακούτε και καναγέρο που μαζί με την προστασία που πρέπει να του προσφέρετε, έχει καμιά συμβουλή να δώσει που αξίζει τον κόπο. Μην πανικοβάλεστε, ακόμα και λίγο ξιδάκι, καθαρίζει πράγματα, ακόμα και το και εκείνο ξέρανε και εκεί παλεί διάφορε ιστορίε ε, για το πώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τι καταστάσει. Δεν ζούμε στην εποχή που πλέναμε τι πληγέ με κρασί και βάζαμε από πάνω λάδι. Σήμερα δεν θα βάζαμε λάδι, γιατί θα λέγαμε ότι αυτή η θεραπεία κοστίζει πάρα πολύ εκεί που έχει φτάσει το λάδι και εκεί που έχει φτάσει το κρασί. Ξέρω ότι γελάτε εδώ οι φιλενάδε μου. Οπότε σα πάω και κλείνω και σα αποχαιρετώ με το εξή καταπληκτικό τραγούδι. Ένα βράδυ βγήκε ο χάρο. Και εσεί νομίζετε τώρα ότι δεν κάνω χιούμορ. Λοιπόν, το τραγούδι είναι καταπληκτικό. Είναι ένα παραδοσιακό τη που το ρεγκέτικο. Project, από το ρέγκε ρεγκέτικο αντί για ρεμπέτικο ρεγκέτικο το έχει κάνει αυτό το συγκρότημα μια εξαιρετική διασκευή λοιπόν τα λεφτά τα χτήματα στον Άδι δεν περνούν σ' άλλων θα τα αφήσετε και θα σα βλαστημούν φάτε πιέτε και γλεντάτε όλοι βρε παιδιά όποιος πάει στον κάτω κόσμο δεν ξαναγυρνά είναι παραδεισιακό είναι υπηρετικό και για να φας να πιεί και να γλεντήσεις καμιά φορά μια φέτα ψωμί μια καλή παρέα ακόμα και από το απέναντι μπαλκόνι σε κάνει να ντονικά στο χάρο. Αφήστε τα πολλά ψυχολογικά και ψυχαναλυτικά και κοιτάξτε στο κρεβάτι σας να κοιμάστε με τη συνείδηση καθαρή και ησυχή ότι κάνατε αυτό που πρέπει στους δύσκολους καιρούς. Καλό Σαββατοκύριακο και ελπίζω όλα να πάνε καλά και να τα πούμε την άλλη παρασκευή. Ένα βράδυ βγει ο χαρός πάει να βρει βιολιά πάει να βρει και να γιομίσει στη φτωχολογιά. Φάτε πιέτε και γλέντατε όλοι βρε παιδιά Όποιος πάει στο κατώ κόσμο δεν ξαναγυρνά. Ψευτική νέα η ζωή μας πως να σας το πω, ένα πρωί και μεσημέρι και ένα βιβλίο. Πιέτε και γλεντάτε όλοι ύπρε, παιδιά. Όποιο πάει στον άλλο κόσμο δεν ξαναγυρνά Τα λεφτά τα στο μαδί δεν Σ' θα τα αφήσέτε και θα σας βλάστιμώ